Στου 97,8% στην Αθήνα, στους 107,1% στη Θεσσαλονίκη Λιάνα κανέλη στο μικρόφωνο, Νάνση κανέλη στη μουσική επιμέλεια Η Ελένη Χάλισο στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Γιώργος Νταβαρίνος Σήμερα δίπλα μου και απέναντί μου έχει στα χέρια του τον ήχο Και άρα την ποιότητα όσων ακούτε Μιλάω για το περιεχόμενο, δεν μπορεί να είναι ο Γιώργο για το περιεχόμενο Αλλά αυτό δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας αν δεν είναι υπεύθυνος ως δικιά του ερμηνεία Γιατί τα λέω όλα αυτά Αν θα τα πούμε στη συνέχεια SMS αν θέλετε να στείλετε Real καινό το μήνυμά σας στο 19600. Με email studio papaki Το τηλεφωνικό γέντρο 211 208 200. Και επειδή βρισκόμαστε σε τρελούς κερούς, Εξαιρετικά επικίνδυνους Εξαιρετικά επικίνδυνους Αφόρητα πιεσμένους Ω ένα βαθμό ψεκασμένου, το κοιτώ εννοώ δηλαδή, ψεκασμένου από την αλληλουχία γεγονότων των τον δεν υπάρχει κοντρόλ, επειδή η καταγγελία, η βρωμοκουβέντα, ε, το πασάρισμα ευθυνών σε κάποιον άλλον, ε, η αδιαφορία, το χωαδερφηλίκι, το ζορμπαλίκι, η, η κακή πλευρά του εαυτού μα, όπω αποδείχτηκε επί 10 χρόνια τώρα, βγαίνει ευκολότερα στι χρήσει στην επιφάνεια. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα πράγματα με τα οποία, αν παίξει κανένα, μάλλον θα καεί. Είναι σαν να ανάβει σπιρτάκια την ώρα που γίνεται ανεφοδιασμός ε, καυσίμων σε πρατήριο. Πα πα με εκεί και να ανάβει. Α μείνουμε ψυχρεμοί και α τα αντιμετωπίσουμε για να έχει ο καθένα κορόνο στο κεφάλι του, όχι τον κορονοϊό, αλλά αυτό που πραγματικά θέλει, και για να μην κυνηγάει τη μοίρα του κυνηγώντα τη μοίρα των άλλων. Και επειδή είμαστε παρονιχίδε τελικά του Μαύρου Καβαλάρη, ας μην ξεκινήσω άγρια, να σ' αφήσω του Τρελού την Ανάσα στην ερμηνεία του Ζερβουδάκη, στη μουσική του Ευρυπίδη Μπέκου και στους στίχους του Θωμά του Μπέκου. Νομίζω ότι είναι επίκαιρο καθόλου ένα ολόφρουσκο τραγουδί του 2020 με το οποίο νομίζω ότι διεξίζει τον κόπο να μπούμε στην επικαιρότητα όπω τρέχει, στα σχόλιά σας, στις αγωνίες σας να προσπαθήσουμε να τις μοιραστούμε και να μείνουμε προπάντων ψύχνεμοι και νυφάλοι Εδώ ψύχνεμος και νυφάλιος έμεινε ο Τζον Μπάιντεν και καθάρισε 100 αντιπάλους σε μια νύχτα Ακουμάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια Και την πόρμη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα Άκου πάλι του τρελού την ανάσα το συλλογισμό Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό Μηχύτε του μαυρού καλάλι, του ξεπεσμού οργασμό, Πάτο δεν έχει βάλει τι νυχτε που αποφερώτα! Τον άνθρωπο θα γίνεται. Πώ Θεό εγώ θα γάρω, Πολύ το ανθρωπίζει Τα παιδιά που πεινάνε στα υπογεία Και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα ακού πάλι του τρελού την ανάσα το συλλογισμό Αλήθεια λέει πως κανείς μας θέλει στον πόνο μεθικό. Φωρό τα και γυναικάρα να βγάλει. Μα το πρωί ωραία έχτιχε. Παθένα πήρε αφάλι. Τον κατονό κόσμο φτιάχτηκε. Τον ουρανό επίση. Κάντε πιο πέρα να τα ιονερό τη σύση. χώρα που θέσαμε επιτάπτος και συζητάμε στα σοβαρά από τα επισημότερα χίλια δεν είναι μόνο πρόταση του κυρίακου Βελαβούλου είναι και ανοιχτή η πόρτα και το παράθυρο μπορεί και η να το συζητήσουμε διαχειλέων κυρίου Πέτσα Εσχάτω είναι και διαχειλέων κυρίου Γεραπετρίτη είναι με την επιμονή του Βορύτη ασμένος το στηρίζει να φτιάξουμε λέει καινούργια ξερονήσια, μακρονήσια, τόπους εξορίες των ενοχλητικών μεταναστών παύλα προσφύγων, προσφύγων παύλα μεταλαστών, διότι αυτά άμα δεν τα πεις μαζί πια δεν είσαι επαρκώς πολίτικα correct κορέκτα και όποιος με διάβασε την προηγούμενη εβδομάδα ξέρει ότι έχουμε αρχίσει τις 50 αποχρώσεις του Μαυρουγκρίου Περί τη λέξη μετανάστης πρόσφυγας Ξεχνώντας τη ρίζα παραγωγής Αυτών των τεραστίων τραγωδιών Στο πέρασμα της ιστορίας Λοιπόν, την ώρα που γίνονται όλα αυτά Κάποιοι λέμε εμεί, οι κομμουνιστές Βγάζουν τον άμπακο από λεφτά Και ακουγόμαστε σχεδόν γραφική Σχεδόν γραφική διότι το λέμε και το ξαναλέμε Αλλά το business as usual είναι πολύ συνηθισμένη δυτική, ωραία, οικονομική, καπιταλιστική έκφραση Διαβάζω λοιπόν κι εγώ σε μια εφημερίδα που δεν μπορεί να την πεις και κομμουνιστική τον ελεύθερο τύπο Τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Γιάννη τον Παπαδάτο Κατά καιρού σα διαβάζω και τον παρακολουθώ Έχει τον εξή τίτλο σήμερα Trading with the enemy Δηλαδή ε, κάνοντας εμπόριο με τον εχθρό την ώρα που ρίχνονται στο τραπέζι διάφορε διάφορες προτάσεις για οικονομικά αντίμετρα σε βάρος της Τουρκίας, Αποκλείσιμο των συνόρων και της εχνατίας σε τουρκικά φορτηγά με προϊόντα που κατευθύνονται στην Ευρώπη ώστε να ακύρωση τη Τελωνιακή Ένωση Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1995, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο ΣΕΒΕ, με τη συνεργασία του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, υπέγραψε στη Θεσσαλονίκη μνημόνιο συνεργασίας με το Τουρκοελληνικό Επιμελητήριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων της Τουρκίας, DEC τα αρχικά του. Ο ΣΕΒΕ δηλαδή με το DEC. Πρόκειται, γράφει ο συνάδελφος, για ένα όργανο οικονομικής διείσδησης που ελέγχεται απευθείας από την τουρκική κυβέρνηση και εκπροσωπείται από τον Λεβέντ Σαδίκ, γιο του εκλυπώντος σκληροπυρηνικού-πυρηνικού πολιτικού της μειονότητας της Τράκη και οργάνου του προξενιού Αχμέτ Σαδίκ. Στοιχειώδης εφία θα επέβαλε τουλάχιστον αυτή την περίοδο να σταματήσουν από την πλευρά των Ελλήνων Ιθινόντων οι αναγκαλισμοί, τα χαμόγελα και τα business as usual με τους απέναντι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα στις Κατανιές, το Δέλτα, στοιχείο και τη Λέσβο» όταν και αν ποτέ η Τουρκία γίνει κανονική χώρα, δυτικού αστικού τύπου έτσι, αυτό φαντάζομαι τύπονοή, που σέβεται τους γείτονές τους της και το διεθνές δίκαιο, πως ακριβώς το σέβονται οι δυτικοί ευρωπαίοι φίλε Γιάννη, οι οποίοι ε, θεωρούν ότι έχει δικαίωμα να έχει εισβάλλει στη Συρία που δεν έχει σύνορα ο Ερτογάν, ενώ εμείς πρέπει να σταματήσουμε κάποιον που θέλει να περάσει από τα δικιά μας σύνορα, γιατί εμείς μπορούμε να έχουμε σύνορα και χρειάζεται χωροφυλάκου από εκεί για να σπρώξει ανθρώπινες βόμβες προς τα εδώ, ο Ερτογάν γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά για το τι σημαίνει η κανονικότητα και τι σημαίνει διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, Εκτός αν θεωρείται, λέει ο Παπαδάτος, κανονικότητα επαναπρόθεση 13 μεταναστών από τη Λέσβο στην Τουρκία για τα μάτια των Ευρωπαίων. Δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο πρόεδρος του Σέβε και ο υφυπουργός Μοκεδονίας Τράκης Καράουλου διέπραξαν σε μικρότερη κλίμακα ότι λένε τα κομμούνια η Standard Oil, η Ford, η Chase Bank η ITT και τα στελέχη του State Department μετά το Pearl Harbor Συνέχισαν τις οικονομικές συναλλαγέ με τη χιτλιακή Γερμανία για να μην χανθούν τα επενδυτικά τους κεφάλια όπως περιέγραψε ο Charles Hayam, δεν ήταν μόνο αυτός Γιάννη μου, επιτρέψέ μου να σου πω στο τεκμηριωμένο έργο του Trading with the Enemy, κάνοντα business με τον εχθρό Μάλιστα είναι έκδοση του uh, Hales στο Λονδίνο του 1983 εξαιρετικό κομμάτι, εξαιρετική προσέγγιση, λέω σήμερα να ασχοληθούμε με αυτά. Γιατί; Γιατί δεν πρέπει να τρέφουμε λαθρές ελπίδες. Το τραγούδι σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μιχωτάκη γράφτηκε το 2010 και το ερμηνεύουν εδώ οι εβαλάφκα και οι ευδαιμονες, διαναμιμένοι στην ευδαιμονία των ημερών. Πιστεύοντα ότι αποκτήσαμε πατρίδα ακριβώ τη στιγμή που νομίζουμε ότι απειλείται, αρμηρό νερό, λαφρεαλίδα τουλάχιστον βαριά σαν αλυσίδα και για που τραβώ. Για ποιο γκρεμό για ποια πατρίδα Αρμυρό νερό, λαθρέα ελπίδα Και μένουμε Κοιτάζοντας να φρέπει σ' Ζωή που δεν <Καινέχρι> μας αξίζεται σε για το χέρι μας και εκεί ψηλα ανεβαίνει που μας βαρέθηκε και δεν μας περιμένει <ΣΣΣΣΣΣ> σίδερο και βράχος και αγιάζι σφίγγη Ο γαλανό που σου ταιριάζει σίδερο και βράχο και αγιάζει. Και μένουμε κοιτάζοντα να φεύγια σαν παλόνια. Ζωή που δεν μα άξιζε και. Σε φίλια το χέρι μα γύψιζα, νεφέλη. Στο ήλιο που μα βάλε, και δεν μα περιμένει. Α πόσο σα αγαπάω, σαν το φίλο μου τον Άρη, το ταξιδιτζί που συμμερίζεστε μαζί μου την ιδέα να. Μην γίνουμε σάντουιτς μεταξύ προσφυγικού και κορονοϊού σε επίπεδο ιδιογραφίας, διότι βομβαρδιζόμαστε, έτσι. Πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, πολλαπλασιάζονται οι, α, α, οι προσπάθειες... De... Γκρεμίσματο του φράχτη στον Εύρο. Βγαίνουν βάρκε. Παίζει ρόλο ο καιρό, δεν παίζει ρόλο ο καιρό. Περιμένουμε από τον καιρό μια σωτηρία για τη γρήπη, γιατί θα ζεστάνει, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι άμα ζεστάνει θα γίνει κάτι. Δεν ακούει κανένα τον πατούλι, γιατί έχουμε φροντίσει. Να έχουμε μια διαφορετική αντίληψη, αλλά ακούγεται πολύ σοβαρή η πρότασή του. Αλλά δεν μπορεί η πρόταση του Πατούλη να σταθεί χωρί την πρόταση του ΚΟΚΟΕ ότι αν δεν καλυφθούν ασφαλιστικά, δεν πάρουν άδειε γονιακέ οι άνθρωποι, πώ θα τα κλείσει τα σχολεία, Ποιο θα κρατήσει τα παιδιά, Ποιο θα κρατήσει τα παιδιά και ασφαλή και ταυτόχρονα ε, ε, χωρί να πηγαίνουν σχολείο. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν ή δεν δουλεύουν κάτω από άθλιε συνθήκε. Οπότε πρέπει κάποιος να αρχίσει να βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και κυρίως αυτά που τρέχουν κάτω από αυτά που φαίνονται. Κάτω από αυτά που φαίνονται. Γράφει λοιπόν ο Άρης. Καλησπέρα Λιάνα. Ανάμεσα σε Εύρω και ο κορονοϊό πέρασε το ασφαλιστικό. Αν δεν πάμε από το κορονοϊό θα πάμε από το ασφαλιστικό. στα 72. Η αλήθεια είναι ότι οι σχεδιασμοί πάνε μέχρι το 2030 η ασφάλιση θα πάει στα 72 χρόνια και μετά θα λένε για υπερήλικες που πήγανε κουρασμένοι πολύ με, ε, με βαρύτερα προβλήματα από κάτω από μια γρίπη η οποία έχει, είναι εύκολο μέν αλλά έχει ήπια συμπτώματα ήπια συμπτώματα άμα σε βρει μετά τα 65 που γίνανε 67 που θα γίνουν 68 του χρόνου που θα γίνουν 72 δεν θα χρειαστεί με λιγότερο απογρήπη ένα ψού θα κάνουνε ψόφιο κάποιος δουλεύοντας μέχρι τα 72 θα φεύγει μια ώρα αρχίτερα ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου στέλνει ένα άλλο μήνυμα το οποίο έχει και αυτό την εξαιρετική του σημασία έχουν αρχίσει και αντιδρούνε πάρα πολλοί άνθρωποι ευτυχώς και στον Εύρο πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα από ένα ευκαιριακό ε, αναγενόμενο φασισταριό το οποίο μαζεύεται και το παίζει πατριώτης που φυλάει σύνορα πατρίδας ε, Γιατί βρήκαμε την ευκαιρία και ξέρετε Ο πορτουνίστικος ψευδοπατριωτισμός Είναι ένας τρόπος να φτιάξεις καινούργιες μικρές ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, ΧΑ, τους παλιούς χίδες και πάει λέγοντα. Λοιπόν λέει ένα εθνικιστικό και μισαρόδοξο τσουνά τον τόπο μα. Ορισμένοι κυκλοφορούν με όπλα παριστάνοντα την πολιτοφυλακή εναντίον τη εισβολή των μεταναστών που να ξερε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή συζητάμε τα περί έτσι Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα και οι αιρετοί φωτογραφίζονται με του ένοπλου. Ε, εντάξει. Okay. Και ο Πάπα κάτι παρόμοιο έκανε. Διαφορετικό. Αλλά βήχε αυτέ τι μέρε ο Δυτυχή και έχει ήδη ένα θύμα στο Βατικανό. Οπότε τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά. Μέρας του 1897 λε. Έχετε μία μανία να κάνετε προσωμιώσει στην ιστορία, Μωρέ Κωνσταντίνε. Εδώ και τώρα αυτά που συμβαίνουν είναι φοβερά Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι γεμίσαμε τζάμπα μάγκες Και επίσης θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν χρειάζεται δημοσιογραφικές πληροφορίες Είναι ήδη εδώ νεοναζί από τη Γερμανία, τη Σουηδία και Αλαχού Που έρχονται να οργανώσουν την αντίσταση εναντίον των μεταναστών ή των προσφύγων ή των μεταναστών προσφύγων γιατί αυτό μένει να το δεις αφού τους δεις και δεν μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα εκ των προτέρων επειδή οι αποστάσεις με λυγίζουν και δεν υπάρχει επιστροφή και είναι η αθότητά μου με την καταστροφή κατά το στίχο νομίζω να τον παίξω έχει το μεγαλύτερο πόνο από τα τραγούδια που έχω ακούσει σε αυτό το επίπεδο στίχη μουσική Δημήτρη Λάγιου. Τραγούδι, Άλκη τη πρώτη. Τι πάθο βυθίζει σε πέλαγα τονού. νου. Τι πάθο βυθίζει σε πέλαγα το Βραδιάζει καλάζει το χρώμα του ρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ρανού. Το Τι πάθο βυθίζει σε πέλαγα το μια φωτικά μου είναι μέσα στη σιωπή Σε λάθησα προχαμένο που ηρεύω μια ζωή Μη την ξοδεύσα στα ζάρια, μη την πήρε <σοκρασίες> το κρασί Ίσως και που πλέει με παράπονο κι οργεί <σοκρασί> Την πάθος βυθίζει <σοκρασί> σε πέλατα το νου <σοκρασί> Βραδιάζει <σοκρασί> κι <αλλάζει σοκρασί> το χρώμα του ουρανού <σοκρασί> Βραδιάζει και <σοκρασί> <κι> αλλάζει το <σοκρασί> χρόνο <σοκρασί> <σοκρασί> Τι φαγού, τι φαγού, τι φαγού, τι φαγού, τι το χρώμα του ουρανού και κι αλλάζει Το χρώμα του ουρανού, το ουρανού Την πάθος τη Σε πέλα κάτω μου Θα Ο αγέρας <σχελήνη> με τρυπά Φταίνει κι οι γραφιές των γλάρων Σ' ένα κρύζο ρίζοντα <σχελή> Οι αποστασίες με λυγίζουν <σχελή> Δεν υπάρχει <σχελή> επιστροφή Είναι <σχελή> η αθότητά μου Μέσα στην καταστροφή διχτίζει σε πέλακα τον νου βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ρανκού, βραδιάζει καλάζει το χρώμα του ρανκού. την πάθος σε πέλακα Να είμαστε λοιπόν εδώ, για να είναι το μικρόφωνο, είναι ο Real FM και η σταματία μου γράφει. Στην Κίνα ο άλλο 101 ετών και ανάρρωσε από τον κορονοϊό και τα ακούνε αυτά εδώ οι δικοί μα οι και θα πάρει τη σύνταξη στα 132. Σύνοδο ότι εμεί εδώ στην Ελλάδα δεν θα πάθουμε τίποτα γιατί έχουμε τη θαυματουργία λυφή του Βελόπουλου. Φτερνιστείτε πάνω μα, λέγεται. Τώρα, με βαν, της μεταφέρει στον Εύρο για να προφυλάξει τις ελληνικές δυνάμεις μαζί με το λαγό και τους άλλους πατριώτες. Λοιπόν, αν νομίζω ότι σταματεία υπερβάλλει, σας διαβάζω ακριβώς όπως το έχει πει ο ίδιο στον αέρα. Ο κορονοϊός είναι ένα θέμα. Με τη Βυζαντινόν, έτσι λέγεται η κυραλυφή, αποτρέπεται κάθε μικρόβιο από τα χέρια σα. Μια υπάλληψη θα κάνετε το πρωί, μία, το μεσημέρι και μία το βράδυ και θα είστε οκ. Okay. Μετά μπορείτε να κάνετε και 17 χειραψίες Όχι 18 προσοχή 17 Έχει μέσα ένα κοκτέιλ ουσιών Και κάποια από τα βότανα υπάρχουν μόνο στην Αυστραλία Ούτε να φοβάσουν τον κορονοϊό ούτε τίποτα Έχει από τα λίγα βότανα που είναι δισεβρετά, Ούτε κορονοϊό, ούτε να φοβάστε ιώσεις Ούτε βακτήρια Ούτε να φοβάστε τίποτα Είπατε κάτι καλέ Είπατε κάτι τώρα εσείς Λοιπόν θα σας στείλω μετά από όλα αυτά στο ψυχίατρο και έχω δύο διπλές για το Σάββατο και δύο διπλές για την Κυριακή. Και όταν λέω ψυχίατρο θα σας στείλω να ακούσετε τον Έντι Χέντερσον, Μια θρυλική μορφή της σύγχρονης jazz στο half note. Λοιπόν, πώς θα σας στείλω και τι σχέση έχει αυτό, μα πώς δεν έχει. Η μάνα του ήταν τραγουδίστρια, χορεύτρια στο Cotton Club. Ο ίδιος πήρε τα πρώτα του μαθήματα τρομπέτας από τον Λούι Armstrong. Παράλληλα με τη μουσική, ο Χέντερσον σπούδασε ιατρική. Πήρε στην πορεία μια τελική ειδικότητα ψυχιάτρου. Εξάσκησε για πολλά χρόνια την επιστήμη του, παράλληλα με την τέχνη του. Στα 70's, που παραμένει μια περίεργη εποχή για τη jazz, ο Χέντερσον κινείται από την jazz rock ω τη disco jazz. Επέστρεψε πλήρω στη μουσική στη δεκαετία του 1990, ακολουθώντα μια ακουστική κατεύθυνση στα, πρόσω... στα πρότυπα που καθιέρωσε η Blue Note με το hard bop και το post bop η δισκογραφία εκτενή και αξιόλογη έχει, όπως και συνεργασίες. Ο αριστούργηματικός πρόσφατος δίσκος του Oasis έρχεται να σφραγίσει τα 80 του γενέθλια. Θα πάτε λοιπόν στο Half Note Jazz Club, θα ακούσετε 80χρονο θρύλο της jazz που έχει επιζήσει του κορονοϊού και δεν τον φοβάτε... Δύο ζευγάρια το Σάββατο και δύο ζευγάρια την Κυριακή αν τηλεφωνήσετε στο 2 200, 200, και εγώ θα φιερώσω εξαιρετικά στο Βελόπουλο που το κόμμα του πέρασε λέει στην τελευταία μέτρηση και μισό πόντο το κουκουέ διότι το κουκουέ του το λέμε τόσο καιρό να πουλήσει μια κυραλυφή κόκκινη βρέ αδερφέ που να σε σώζει απ' όλα δηλαδή ε, να τη μυρίζουν οι φασίστες και να φεύγουν να, να, να κάνουμε κι εμείς μια λυφή δεν κάναμε Σα αφιερώνω λοιπόν εξαιρετικά, αγαπητέ μου, το φάρμακο DDT από του χειμερινού κολυβητέ και τη χοροδία του Δήμου Γλυκών Νερών. Το τραγουδάκι αυτό που είναι του Βασίλη Γαντζία, όπω και η μουσική, η Κέρκυρα το τραγουδούσε από το 50 και επειδή στο Σοκράκι στην Κέρκυρα, όσοι ζούσαν εκεί κοντά στο Μόρεπό, που κατέφτανε η βασιλική οικογένεια, μόλι κατέφτανε η βασιλική οικογένεια, πριν φτάσει, πέραγε το αεροπλανάκι και ψέκαζε. Και επειδή ψέκαζε, ε, ξέραν ότι έρχεται η βασιλική οικογένεια για να καθαρίσει, να μην κινδυνεύουν από του κορονοϊού τη εποχή. Και φτιάχτηκε το τραγουδάκι και το χαρίζω. Ε, Απορώ που το βρήκε η Νάνση, πολύ την ευχαριστώ. Αλλά ε, σε τέτοιε εποχές που ζούμε, κούκλα μα κάθετε, θα διασκεδάσετε και θα παίρνετε τηλέφωνο στο μεταξύ για να πάτε στο Jazz Club να ακούσετε έναν εξαιρετικό jazzista και ψυχίατρο, τον Henderson. Το DDD Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό Μας το στείλε ο Truman την Αμερική mm -hmm. Το φάρμακο που λέμε DDD Το DDD Το DDD Είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό Σκοτώνει τους κορέους, ψήλους και αρουρέους Το φάρμακο που λέμε DDD το διδυτί, το διδυτί, είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το διδυτί, το διδυτί, είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Μας το στήλω μεγάλος απ' την Αμερική, το φάρμακο που λέμε διτηθεί, το διτηθεί. Το διτηθεί είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. Το βάζουμε στην τρόπα και κάνει. Ps, ps, ps, το δε, φάρμακο που λέμε διτηθεί, το διτηθεί. Το διτηθεί είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό. βάζουμε στη και κάνεις... το που λέμε ένα Λοιπόν, ο φίλο μου ο από το Λονδίνο. Hello, Ιάννα from London. Hello, Ανδρέας from Athens, from Marusi για την ακρίβεια. Εδώ που είμαστε. Λοιπόν, κάθε τέτοιε μέρε αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να καλύπτεται το αίσθημα προστασία. Πε το πατέρα για τα παιδιά, αλλά γιατί όχι και ορθή πολιτική σκέψη για τα πιο μεγάλα παιδιά των 18 ετών και άνω. Ωραία τα μέτρα για τη δημόσια υγεία, αλλά νομίζω είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή που βλέπω εγώ είναι η ανάγκη να παρθούν μέτρα για να μην κλατάρει ο καπιταλισμό, έστω και για λίγο. Πολύ εντυπωσιακή διαφορετική απόκριση των λαών από χώρα σε χώρα παρά τι όποιε γεωγραφικέ γειτονιέ. Παραδείγματο χάρη, διαφορά στον αριθμό κρουσμάτων στο Μιλάνο από τη διπλανή Γένοβα και την Πολόνια. Συγγνώμη αν είναι αυθαίρετο, αλλά οι βρωμιάριδε Ανατολικοευρωπαίοι, μουσουλμάνοι και σχιστομάτιδε, το λέει προφανώ ηρωνικά έτσι, φαίνεται μέχρι στιγμή να ακολουθούν πιστά του πολύ βασικού κανόνε υγιεινή που η τσέπη του αντέχει: σαπούνι και νερό. Και ένα ακόμα σχόλιο για τα ανέκδοτα και τα γέλια που δεν είναι από χαρά από αμηχανία. Μήπω να τα αφήσουμε στην άκρη και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Καλή συνέχεια στου νοσοκομιακού συναδέλφου που εύχομαι να μην εξαντληθούν τι επόμενε εβδομάδε. Κάτι αλλεργίε τη Άνοιξη, κάτι και οι άλλε, οι μη επώνυμε ιώσει, θα φέρουν καλώς παραπάνω κόσμο στα επίγοντα. Συζητιέται άραγε πλάνο με μειωμένα ωράρια και νέε προλήψει για τι αυξημένε ανάγκε. Δεν φοβάσαι που σε κατηγορήσουν για κομμουνιστή που τα λε αυτά τα πράγματα, Αβραία μου. Για να στειευτώ εγώ με τη σειρά μου. Να είχα ζωέ να τα επαναλαμβάνω αυτά. Μιλάμε για ομάδες ψηλού κινδύνου, όταν μιλάμε για τον κορονοϊκό, φίλη μου, Ακροατέ και ακροάκριες και συζητάμε για τους ανθρώπους μεγάλου ηλικίων, τους διαβήτικους, αυτούς που έχουν α, άλλες αρρώστιες από κάτω και ε, υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο είναι ασθενέστερο. Και γι' αυτό κινδυνεύουν περισσότερο από αυτοί και από κάθε άλλη μορφή γρήπη. Έχουμε ένα θάνατο την ημέρα. Μέχρι στιγμή, χτύπαξ ήρωα, δεν έχουμε ακόμα από τον κορονοϊό. Αλλά έχουμε ένα θάνατο την ημέρα από γρήπη, και κανένα δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία. Λοιπόν, ε, και ξεχνάμε ότι η ομάδα πρώτη γραμμή υψηλού κινδύνου είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτέ. Οι οποίοι δεν επαρκούσαν πριν από αυτό. Και βεβαίω δεν επαρκούν και τώρα που είμαστε σε αυτή την κατάσταση και ξαντλούνται κυριολεκτικά και ακούνε και το μακρύ και το κοντό του καθενός αντιμετωπίζουν τον παραλογισμό του καθενός και πρέπει να σε πιστέψουν κιόλα ως υπεύθυνο πολίτη όταν σε ρωτάνε έχετε ταξιδέψει, έχετε ταξιδέψει, έχετε έρθει σε επαφή με τον Τάδε έχετε σε επαφή με τον Δίνα στην προσπάθεια η των πραγμάτων και εκεί αρχίζει και βγαίνει η Ελληναρωσύνη για την οποία χρειάζεσαι δύο ζωές για να τι αντιμετωπίσεις διαφορετικά, κατά Γιώτα Νέγκα και Γιάννη Κότσιρα που το τραγουδούν σε ένα μίξ εξαιρετικό με μουσική του Παναγιώτη Καλατσόπουλου και στίχους του Μιχάλη Τουγκανά Να μου χαρά Να μοιραστώ Και λύπη να σκορπίσω. Ναμούν αλλού, ναμούν αλλιώς Να ξέρα τι γυρεύω Και σαν τραγούδι σιγανό Στα χείλη σου να Ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανεβώ. Λοιπόν ο φίλος Γιάννης μου γράφει το εξή. Καλησπέρα κυρία Κανέλη Μια ερώτηση έχω να σας κάνω Μια και κανένας δεν μου απαντάει σε αυτήν Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας για τη συνθήκη του Δουβλίνου Αυτή που λέει ότι ο παράνομος δανάστης Πρέπει να επιστραφεί στην ευρωπαϊκή χώρα που πρώτα καταγράφηκε Επειδή είμαι κάτοικος της Νορβηγίας Τα τελευταία 15 χρόνια γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Βόρειοι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μα, ακόμα και μέχρι σήμερα, μα επιστρέφουν πρόσφυγε και μετανάστε. Την ίδια ώρα που σχεδόν κανένα δεν επιστρέφει πίσω από την Ελλάδα. Να μην περιμένω απάντηση, γιατί ο κόσμο δεν πρέπει να γνωρίζει, έτσι δεν είναι. Γιάννη μου, δεν ξέρει τη θέση μα για το Δουβλίνο. Είμαστε από αυτού που οριόμαστε. Οριόμαστε για το Δουβλίνο. Για το Δουβλίνο 1, για το Δουβλίνο 2 και το Δουβλίνο 3. Χρόνια ολόκληρα. Αγώνα τεράστιο. Η συμφωνία του Δουβλίνου φτιάχτηκε για να υπερασπίσει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν εκείνη η τζάμπα εργατικά χέρια μετανάστες που χρειάζονται κάποιες ώρες και να στριμώχνονται οι άλλες. Καπάκι στο Δουβλίνο ήρθε και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία οπότε οι πρόσφυγες πολλούνται έναντι χρημάτων το παίζει ο Ερδογάν τώρα ότι κρατάει αυτούς με αποτέλεσμα να μην μπορείς να επιστρέψεις κανέναν διότι χρειάζεσαι και τη συνεργασία του επιστρέφοντος. Δεν μπορείς να πας καν τους ανθρώπους στη χώρα καταγωγής τους ακόμα και αν θέλουν να γυρίσουν παρά μόνο εθελουσίω και εκουσίω, πράγμα που είναι πολύ απίθανο για ανθρώπους που έχουν αντέξει να είναι τρία 5 και 7 χρόνια μακριά από ας πούμε το Αφγανιστάν. Λέω τώρα στο Αφγανιστάν, βγήκε ο προχθέ ο, ο, ο Τραμπ και είπε ότι υπέγραψε μια συμφωνία ειρήνη με του Ταλιμπάν. Εσύ τι φαντάζεσαι τώρα, ότι οι Αφγανοί που είναι σε ολόκληρο τον κόσμο θα θέλανε ή θα μπορούσαν να γυρίσουν και υπάρχει κάποιο πρόθυμο να του γυρίσει και θα θέλουν και οι ίδιοι να γυρίσουν πίσω στο Αφγανιστάν. Αυτό αποκλείεται. Απολύτω αποκλείεται. Το Δουβλίνο είναι από τι χειρότερε συμφωνίε που έγιναν ποτέ και Παρότι ο Επίτροπος, ο καινούριο επιμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι Επίτροπος, είναι και Πρόεδρος και πολλά άλλα πράγματα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, το Δουβλίνο πέθανε, αυτή είναι λέει οι καινούργιοι τρεις άξονες της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Άμα θα διαβάσεις τους τρεις άξονες θα δεις ότι είναι χειρότεροι από το Δουβλίνο. Όταν σου λέω, από το Δουβλίνο τρία... Πάμε στο Δουβλίνο 4 που δεν θα λέγεται Δουβλίνο και θα είναι χειρότερο. Συμβουλεύω όλους και όλες να μπείτε να διαβάσετε όταν ασχολήσετε με το προσφυγικό. Το Hellas Journal, δηλαδή στο σελίδα του Μιχάλη του Γυνατιού, το δημοσίευσε. Δημο, αναδημοσιεύθηκε ίσως και σε αρκετά και μπρεμή το πήρατε πρέφα. Το άρθρο του George Soros στις Financial Times, ο οποίο καλεί πιεστικά την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον Ταγί Περδογάν. Και να τον υπερασπιστεί γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει το χειρότερο μετά τον ε, Στάλιν η ηγέτη του κόσμου που είναι ο Άσαντ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον βοηθάει και πρέπει να τον βοηθήσει να στριμωχτεί στην άκρη σε τέτοιο βαθμό ο Στάλιν της Μέσης Ανατολής, ο Άσαντ. Δηλαδή και αυτά τα λέει ο Σόρος και τα δημοσιεύουν οι Financial Times και εμεί αναρωτιόμαστε Ποιος μπορεί να εφαρμόσει κατά το δοκούν ή μη το δουβλίνο. Σου θυμίζω ότι η συμφωνία του 16 Ευρωπαϊκής ενωση τουρκια ήταν αυτή η οποία μετέτρεψε τη χώρα μας σε μια απέραντη εγκλωβιστική φυλακή και έτσι τη βαφτίσαμε και σύνορα της Ευρώπης που πρέπει να χειριστούμε τώρα την πίεση που ασκεί χρησιμοποιώντα ανθρώπινες βόμβες με το αζημίο του. Οπότε για να ξεκουραστείτε λίγο, το αφιερώνω σε όλου όσοι πέσαν στα πόδια του και ειδικά στους γιατρού και στου νοσηλευτέ που έλεγε πριν ο Ανδρέα. Άλλο περιεχόμενο έχει βέβαια εδώ, αλλά δεν πειράζει. Και εξαιρετικό στη φίλη μου την Αθηνά, που ταυτίσανε δουλεύοντα με όλες του τι υποχρεώσει, αλλά κανένα δεν πρόκειται να του δείξει κατανόηση που πέρασαν α, α, υπερκόπωση. Όλοι ασχολούνται με τον καινούριο χάρτη που φτιάχνεται με και άλλε πατρίδε. Οπότε η Κατερίνα Κούκα σε μουσική σπανού και στίχους στο Μαΐδου λέει σβήσε με από το χάρτη. Από μένα για την Αθηνούλα και όλους και όλες τις κουρασμένους και κουρασμένες που δουλεύουν σαν νοσοκομεία. Πουλέσα από σύμφορες και αγάπες χάρτες Κι είπα πρωί με στεγνοφίλης Βίστεμα απ' τους είπα, μπορώ να άλλο το κορμί Το αμπέω καφέ στο παγκί πληγές από τη ζωή μου Πα δεν μπορώ να τα λεπορώ άλλο τον κορμή μου. Το δεω καφέ, το πανκή από τη ζωή μου. Πώ η ζωή να ανθίσει, ήσουν και ποτό. Μα μια μέρα πώ τέρεψε. Σαν βρίση. έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα. Στην άκρη σβήσε μ' από σβήσε μ' από κει, έτσι ξαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη. Σβήσε μα από εδώ, σβήσε μα από σβήσε μα από Σαφνικά και στα γενικά πέρασα στην άκρη Σβήσε από εδώ, σβήσε με από εκεί Σβήσε με από το πλατί Λοιπόν ο φίλος μου ο Κρίστρωτάει ποιος έλεγε το προηγούμενο τραγούδι «Ναχα δυο ζωές» η γιώτα η νέγα σου απάντο και ε, λέω τώρα στις κληρώσεις σήμερα μας έχει πιάσει και εμάς μια αυτοσαρκαστική διάθεση Έχω να μοιράσω χολέρα, πανούκλα και τυφλότητα. Λοιπόν, αφού είμαστε στον αστερισμό των ασθενειών, ε, στα σοβαρά όμω, είναι από τι ωραιότερε χολέρε, τι ωραιότερε πανούκλε και τι ωραιότερε τυφλότητε που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μιλάω για λογοτεχνικά έργα. Στα σήμερα γεννήθηκε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέ. Το Νόμπελ του 82, ο κολεμβιανό συγγραφέα των 100χρονων μοναξιά του χρονικού όρος πρόγεινα γελθέντος τον και βεβαίως του έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Έχω λοιπόν τρία βιβλία, τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις ψυχογιός του έρωτα στα χρόνια της χολέρας προς μην του μεγάλου του τεράστιου Μαρκές γιατί ήταν αναπόφευκτο να του θυμίζει πάντα το άρωμα του πικραμίγδαλου τη μοίρα των αδιέξοδων ερώτων. Στο τη ζωή. Μπορεί να ξαναυπάρξει έρωτας στα χρόνια της σχολέρας. Σας το λέω εγώ και αν κλειστεί κανένας στο σπίτι μπορεί να γεννηθεί κανένας μεγάλος έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν θα γεννηθεί και κανένας ντόπιο μαρκές να τον περιγράψει ως έρωτα στα χρόνια του κορονοϊού εν Ελλάδη. Για να Μια και μιλάω για σπίτια... Και αν σκοπεύετε να κλειστείτε μέσα που δεν το βρισκούτε φυσικό ούτε λογικό αν δεν έχετε κάποιο λόγο να είσαστε μέσα και πάντως να μην κυκλοφορείτε κουβαλώντας την αρρώστια μαζί σας γιατί λέτε εμένα δεν με πιάνε, δεν είναι τίποτα ένα συναχάκι μη χτυπάσει ένα σπίτι κλειστό λέει ο Μανώλης Μητσιάς σε στίχου ελευθερίου και μουσική κυλαϊδόνη Θα ανοίξουνε μη χτυπάς Σ' ένα σπίτι κλειστό Που κανεί δεν σ' ακούει Τώρα μιαν αγάπη ζητάς Και για αυτή η Και επιμένεις ακόμη δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τι υριέ χαρέ, ποτέ μη χτυπάς μια πόρτα χρυστεί, μια πόρτα για σένα χαμένη, ο δρόμο αυτό κι αν είναι στενός δεν είναι για σένα στερνός. Ένα σπίτι κλειστό που κανεί δε σ' ακούει Δρόμοι δεν υπάρχουν φορές που γυρίζουν ξανά για τις ίδιες χαρές Ποτέ μην χτυπάς μια πόρτα κλειστή για σένα χαμένη, ο δρόμος αυτός κι αν είναι στενός δεν είναι για σένα στερνός. Λοιπόν πίσω εδώ στο στη ροή τη εκπομπής των εχθρών που έχουν ήδη μπει στην πόλη. Σε αυτή τη φάση τώρα το εχθρός είναι θέμα πολιτικού προσδιορισμού. Διότι αν δεν δώσουμε τη διάσταση που πρέπει σε όλα και κυρίως στο φόβο τότε έχουμε ιτηθεί χωρίς να δώσουμε την παραμικρή μάχη. Λοιπόν... Ο Κωνσταντίνος ασχολείται και μου γράφει για την ομάδα Φορέσνικ Architecture που ασχολείται με τη μελέτη και το συνδυασμό ψηφιακών και χωρικών δεδομένων για την τεκμηρίωση κυρίως εγκλημάτων πολέμου και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μου λες διάφορα πράγματα. Θα σου πω κάτι. Όταν δεν έχω ε, τις γνώσεις, την προσέγγιση και κάμει ρεπορτάζ ε, για να δω ξέρω ότι προσέφερε πολλά στην υπόθεση του Ζάκ Κωστόπουλου σε ό,τι αφορά το πώς έγιναν τα γεγονότα και πώς δεν έγιναν τα γεγονότα. Αυτό δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι το ίδιο εύκολο για την υπόθεση του φράχτη των μεταναστών και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα δεν βλέπεις τίποτα. Και όταν ακούω κάποιες ομάδες οι οποίε μαζεύονται και επειδή έχουν την... Η ικανότητα, την ειδικότητα, το χόμπι, την καλή διάθεση να τα κάνουν όλα αυτά, να τους δώσω διαστάσεις επίσημη ερμηνευτική διαδικασία. Πάρα πολύ επιφυλακτική σε αυτά τα ζητήματα. Όσο είμαι και για την Κρέτε. Την νεαρή η οποία γυρνάει όλο τον κόσμο και ε, ε, έχει δημιουργήσει μια απέραντη καριέρα. Όπως είμαι επίσης με άπειρες ε, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες δυστυχώ παίρνουν το λαιμό τους και μη κυβερνητικές οργανώσεις με πραγματική πραγματική αλληλεγγύη και χωρίς καμία ε, χρηματοδότηση και ανταπόδοση είμαι μόνο από το περισσεύμα των ανθρώπων που δεν έχουν πάρει τη μορφή ούτε την οργανωμένη γι' αυτό με να είμαι ε, κάπως επιφυλακτική και να μην μπορώ να πω το παραμικρό για κάτι που δεν ξέρω Να πω χαιρετίσματα και να αντιγρίσω την καλησπέρα στον Γιώργο από την Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου, του Νιόνιου, του Μπακάλι ο οποίο μου γράφει, και ε, αυτό έχει και το συμβολισμό του, μήνυμα προ Ο Ω Ζέλ, μου γερά, εμεί αγαπιόμαστε όσο και αλυσιάζουν τα εθνικά και τα φασισταριά. Το δίκαιο και το φω παντανικά, νεσά. Αγαπώ. Ο νιόνιο ο Μπακάλης. το καλοκαίρι θα κάνουμε την ελληνοτουρκική φιλία, εκτό από λόγια και πράξη. Και το δεύτερο ιστορόγραφο, αγαπώ την τουρκάλα μου. Λοιπόν, ε, ο Σεπολιώτη μου γράφει, καλησπέρα, Μιλάνα. Βλέποντας οι προσφύγων μεταναστών αναρωτιέται κανείς πως έχουν καταντήσει το κοσμάκι τούτο ή κάθε λογής ισχυρή του κόσμου ώστε να μην διακινδυνεύει, α, α, ώστε να αδιακινδυνεύεται ακόμα και η ζωή των μωρών μικρών παιδιών για να σωθεί από τη γλυκιά τους πατρίδα. Έσχος. Και ο Μιχάλης ο Κάστορας νομίζω ότι περιγράφει με έναν εξαιρετικά γραφικό τρόπο και αναφορά στον α, Μανώλη το Ρασούλη, Αποκαλώντας τον και αθάνατο Εμμανουήλ Καλησπέρα, ζούμε μέσα στις πορδές του Godzilla, Όπως έλεγε και ο Ρασούλης Θα σου πω ότι εξάδικο, ναι θα σου πω Οπότε τι θα παίξω σε όλους εσάς Θα παίξω τα τύχη Του φίλου μου του Δημήτρη του Λέτζου είναι η εξαιρετική στιχή. Η μουσική είναι του Μιχάλης Τερζή Στο τραγούδι η Μαρία Σουλτάτου Πού να το ο Λέτζος, Πόσο επίκαιρο είναι 20 χρόνια μετά. Όταν γεννιέσαι στη ζωή σου τι δω να ξέρεις γύρω σου υπάρχουν μόνο τύχη οι ταπεινοί κι οι αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή και ζουνε τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Αυτό ο δρόμος μη ρωτήσει. Αυτά τα τείχη τα γκρεμίσαν οι τρέλοι κι όλη της γη οι ταπεινικοί αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή Τώρα και Μου γράφουν οι Χριστάδες από την Σκωτία. Καλησπέρα, συντροφάκη, από το ταξικό μέτωπο τη Σκωτία. Είμαστε δύο συγκάτοικοι και οι δύο απεργοί του Σωματείου Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και τα Κολέγια του United Kingdom και καθίσαμε σπίτι μα σήμερα. Ο δίπλα μου βέβαια δουλεύει στον υπολογιστή από το σπίτι. Τον λε και απεργοσπάστη. Έχω κάτσει δίπλα με το ραδιόφωνο στη Διαπασόν, έτσι για να του κάνω τη δουλειά. Αφόρητη. Πέρα από τον καλαπούρη τώρα, έχουμε φρίξει με τον εκφασισμό πολλών οικογενειών που βλέπουμε όπως μεταδίδεται από τα μήμοι έψιλον ε στα σύνορα. Θεωρείς ότι το φίδι ξαναξετρυπώνει, Ού, τώρα. Αν θεωρώ, λέει, αργή και η δίκη, υπήρξε και περίεργη πρόταση, πιστεύει ότι θα ξανασηκώσουν κεφάλι, Ε! έχουν ήδη σηκώσει και αρχίζουμε και το γλυκένουμε με διάφορες παραλλαγέ λεκτικές και άλλες λόγω επικαιρότητας μου, οπότε σας αντιγυρίζω τα φιλιά και εγώ και η Νάνση και ελπίζω να παραλάβει τα φιλιά σου όπως μου λες η Ελίνα που ακούει από τον Ότιχαμ και εσύ το ξέρεις για τους χριστάδες λοιπόν απεργούς αυτή τη στιγμή στη Σκοτία και για την ελίνα που ακούει στο Νότιγχαμ και για όλους όσοι έχουν το κουράγιο να έρχονται σε επαφή με την πατρίδα έστω και μέσα από την εκπομπή με τέτοιο τρόπο και γλυκύτητα και συντροφικότητα θα σας χαρίσω ένα ολοκένουργο τραγούδι για την αμαρτία εξομολογουμένη ουκέστια αμαρτία Είναι την αμαρτία μου τη λέω, το γράψε ο Γιάννη ο Κότσυρας. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη τη της Ελένης Γιαννατσούλια Λεωτόγραψε με την έννοια της ερμηνείας του Και το χαρίζω Σε όλους και όλες που ζουν Και μας ακούνε στο εξωτερικό Φρέσκο Φρέσκο του 2020 Όσο φεύγει ο καιρός τόσο. Θα και καθρέφτη ουρανό. Θα μου δείχνει να σχημαίνει. Κι αν με θέλει, δεν θα έρθω Φύλακα σου αγελούδι. Σε σιρτάρι, θα κρυφτώ διάθετο τραγούδι Τους παίζω εγώ τους χωρισμούς Στα δάχτυλά μου από χρόνια. Εγώ αναφρέφω εγωισμούς Αλλάζω σπίτια και σεντόνια Τα λάθη σου αν θυμηθώ Θα δω τον κόσμο Υπνο βασί θα κοιμηθώ Την αμαρτία μου τη λέω Ενώ θα φεύγεις δεν θα κλαίω Την αμαρτία μου τη λέω Ενώ θα φεύγεις δεν θα κλαίω την αμαρτία μου τη λέω. Όσο φεύγουν οι εποχέ, τόσο και θα ομορφαίνω. Μουσική θα σου πάω τι ραφές Πανοφόρη μου φθαρμένο Δεξαρτήσεις Δε και δεσμά Έχω τρόπους για να λύνω. Ακαλύπτω τα γυμνά Με κορμιά που θα ξεπίνω Τους παίζω εγώ τους χωρίς τα Στα δάχτυλά μου από χρόνια εγώ αναθρέφω εγωισμούς αλλάζω σπίτια και σε ντόνια καλά θυσού αν θυμηθώ θα δω τον κόσμο πιο ωραίο ύπνο βαθύ θα κοιμηθώ την αμαρτία μου τι λέω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 Ότι θα σας δώσω σήμερα και πανούκλα <laughs> Θα σας δώσω και χολέρα Τη χολέρα τη δώσαμε ήδη πάμε στην πανούκλα Λοιπόν, η πανούκλα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μυθιστορήματα Του πολύ αγαπημένου μου Αλμπέρκενη. Ο πόλεμος αυτή μαύρη κανούπλα, η πανούκλα ξεσπά την Ευρώπη Η Γαλλία σπαράζει στις όχτες του Σόμ και του Λουάρ Εκατομμύρια ηχμαλωτή στα κρεματόρια Ο πόλεμος κάνει πιο έντονο το χωρισμό Την απουσία Την αρρώστια Την ανασφάλεια Η Πανούκλα Το δεύτερο μετά τον ξένο μεγάλο μυθιστόρημα του Καμή Καταγράφει τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε έναν κόσμο που μοιάζει χωρίς σκοπό και μέλλον Σε έναν κόσμο πνιγηρής επανάληψης και μονοτονίας Σας θυμίζει κάτι Και αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους δεν είναι οι κίνησει οι ομιλίες τους, δεν είναι η αυτοκρατορία της σάρκας τους Αλλά οι σιωπές, οι κρυφές τους πληγές, οι σκιές που ρίχνουν στις προκλήσεις της ζωής Θυμηθείτε ο πόλεμος Εκτός από τάλα άλλα μας φέρνει να είμαστε όπως πάντα υπό απειλήν Αποκομμένοι, εξόριστοι, σαρακοφαγωμένοι Όπως το φρούτο από το σκουλίκι Τα περισσότερα έργα του καμινής στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη έτσι ζητήσαμε τον εκδοτικό οικό και έχουμε να δώσουμε σήμερα τρία αντίτυπα τη πανούκλας του καμί. στο 211 και στους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν γιατί μέρες που είναι τώρα και που τα ακούμε τόσο συχνά πια εδώ να χαθεί ένας άνθρωπος όχι από κορονοϊό αλλά από τροχαίο δυστύχημα καθόταν στη θέση του συνοδηγού όταν σε ένα μικρό μια μικρή κομμόπολη τη το 60 ένα άνθρωπο γεννημένο το 2013 στην Αλγερία που τόσο αγάπησε και μετά εγκαταστάθηκε στη Γαλλία, ο Αλμπερ Καμί, βρισκόταν στη θέση του συνοδικού και ανασύρθηκε νεκρός λίγο πριν από το τροχαίο δυστύχημα. Είχε γράψει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδε από το θάνατο ενό παιδιού και τίποτα πιο παράλογο από το θάνατο σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Τάφηκε. Στο Λουρμαρέν Εκεί όπου ο ήλιος όπως έλεγε ο ίλιος, Του θύμιζε την Αλγερία Η πανούκλα του Αλμπερ Καμί Για τους τρεις πρώτους που θα τηλεφωνήσουν εδώ Και εγώ θα σας παίξω Το άνθρωποι και ανθρωπάκια Γιατί ίσως περιγράφει ε, Και μόνο ο τίτλος Εδώ από τη Σοφία Παπάζογλου Σε μουσική και στίχους Εύας Λουκάτου Τι αντιμετωπίζουμε γύρω μας Ως άνθρωποι είναι ανθρωπαίκα από αυτά που συμβαίνουν. Και παρχούμε στη ζωή κάτι ανθρωπαίο, όταν σε δουν καλά σκαβούν κανάκια, μέρα τη μέρα. πιο ψηλά από κοινά. Μα δεν ελπίζω φόβαμαι κάτι αυτό ελεύθερη γυρνώ στο χάρτι και παίρνω στη ζωή όλο το ρίσκο ως ανθρωπάκια κι αν μπροστά μου βρίσκω Σε γερνούμε με τρόπο λίγο, λίγο ώστε να γλιτώσω από αυτά να φύγω. Τα βλέπει να ακολουθούν τα φώτα, και έχουν ψευδέστηση πω είναι πρώτα. Μα ηρωνία είναι μεγάλη. Ξέρουν ότι είναι. Λοιπόν, το ε, ε, θέμα του κορονοιού ξέρω ότι σα απασχολεί και σα απασχολεί και πρέπει να ακούτε του σοβαρού επιστήμονε και να του ψάχνετε. Όχι μόνο στη φτιάση αλλά και στα έντυπα. Έχω λοιπόν μπροστά μου Είναι πολύ μεγάλο θα διαβάσω ένα μικρό κομμάτι Ένα εξαιρετικό άρθρο που δημοσίευθηκε στο Ζωσπάστη Από την συνταξιούχο αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημολογίας Του ΕΚΠΑ την Μαρία Παραλίκα Που ήταν και καθηγήτρια παδά και εξειδικευμένη Στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία Και από την Ευαγγελία είναι δύο. Λοιπόν στο άρθρο αυτό Βλέπω τα εξής πολύ σοβαρά πράγματα. Η στρατηγική πρόληψη για την περαιτέρω εξάπλωση του ιού θα πρέπει να εστιάζει σε γενικά αλλά και ατομικά μέτρα πρόληψης όπως είναι η ατομική υγιεινή. Λέει ότι για να περιοριστούν για παράδειγμα α, α, όλα αυτά και για να μην φτάσουμε στο να μετράμε θανάτους στα γενικά μέτρα πρέπει να έχουμε εξειδικευμένη νοσηλεία των πασχόντων από τη βαριά μορφή τη νόσου σε μεθ. Δηλαδή, περιλαμβάνεται ορισμό συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων ω νοσοκομείων αναφορά. Τα οποία θα πρέπει αυτά τα νοσοκομεία να διαθέτουν επαρκή αριθμό κρεβατιών για την οσυλία των ΜΕΔ. Όμω, είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 κλειστά κρεβάτια ΜΕΔ σε κρατικά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία αναφορά. Τα οποία διαθέτουν μεν τα κατάλληλα μηχανήματα, αλλά όχι το απαραίτητο προσωπικό. Άμα θέλετε λοιπόν να πιέσετε, να πιέσετε την πολιτεία, του πολιτικού σα, οποιονδήποτε, αυτό πρέπει να ζητάτε να λειτουργήσουν τα 100 κρεβάτια τα κλειστά στις ΜΕΘ. Ώστε αν κάποιος από μας που θα αρρωστήσει είναι σε βαρύτερη κατάσταση να μην χαθεί επειδή δεν υπάρχει κρεβάτι ΜΕΘ. Λένε και άλλα πράγματα. Λένε ότι τι πρέπει ακριβώς να διαθέτουν τα νοσοκομεία λένε στο άρθρο ε, και εξηγούν ότι τα, τα γάντια πρέπει να είναι μια χρήση, τα αντισηπτικά πρέπει να είναι έτσι κι αλλιώ. Όταν φτάσουμε όμως στην ατομική υγιεινή Λένε κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό σα το διαβάζω. Αυστηρή πρέπει να είναι και η τήρηση μέτρων ατομική υγιεινή, όπω το καλό και συχνοπλήσιμο των χεριών μα με άφθονο νερό και σαπούνι. Το οποίο, αυτή την πληροφορία δεν την ήξερα, ούτε την έχω ακούσει. Στην περίπτωση του COVID-19, του κορονοϊού δηλαδή, είναι πολύ αποτελεσματικό, επειδή ο ιός αυτό διαθέτει ένα περίβλημα από λυπίδια. Επομένω, χρειάζεται προφανώ σαπούνι και νερό για να σκοτωθεί. Αν βρισκόμαστε σε χώρο που δεν μπορούμε να πίνουμε τα χέρια μα, χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλα εμποτισμένα με εθιλική αλκόόλι 70% ή κάποιο άλλο τζέλα αντισηπτικό με αλκόόλι 70%. Και επειδή άκουσα πολλού φίλου μου να κυκλοφορούν ή να θέλουν να κυκλοφορήσουν με μάσκα, ακούστε το. Η μάσκα για του υγιεί ανθρώπου είναι άχρηστη και επικίνδυνη, αφού σύν τη άλλη πιάνει τα μικρόβια που έχουν ήδη προσκοληθεί πάνω τη. Μάρκα, μάσκα προστασίας προσώπου θα πρέπει να φορούν πάντα οι ασθενείς προσαρμοσμένοι σωστά στη μύτη τους. Τέλος, επειδή δραστικά μέσα ενημέρωσης έχουν πλημμυρίσει από αναλύσεις που ανησυχούν για την πτώση των δικτών της οικονομίας κανείς δεν πρέπει να ανεχτεί λογικές κόστους ωφέλους στην προστασία και σωτηρία της ανθρώπινης υγείας και ζωής από τον ιό COVID-19 όπως κάνουν οι κυβερνήσει ανά τον κόσμο Ανακοινώνοντα μέτρα στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων από τι συνέπειε της πανδημίας χωρίς να παίρνονται ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα στήριξης των δημοσίων συστημάτων υγείας αλλά και των λαϊκών οικογενειών που η εργασία και η ζωή τους εκτίθενται στις συνέπειε της πανδημίας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο πιο σοβαρά όχι απλώς μόνο τι μόνο μπορούμε να κάνουμε αλλά και τι μπορούμε να απαιτούμε και το εννοώ το απαιτούμε Γιατί τώρα πρέπει να περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων εντός ολίγου <Κλέψανε>, κλέψαν στο... Λοιπόν, πολλού Κωνσταντίνους έχω σήμερα Έχω μπερδεύτη Ο Κωνσταντίνος ο Μοσχόπλος μου γράφει ε, καλησπέρα, αξιότιμη κυρία. Ο Γκάρντιν είχε γράψει ότι ο θάνατο του Μεγάλου Καμιού ήταν στημένο από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Σοβιετική Ένωση. Ε, σε διαβεβαίω, Κωνσταντίνε μου, σήμερα όταν έδινα την πανούγλα και σκέφτηκα, επειδή ε, μιλάμε πολύ για τι αρρώστιε, να, να του δώσω την φιλολογική, ξέρετε, και μα, μαύρα πράγματα, βαριέ λέξει, βαριέ αρρώστιε και δυο να ξεπανικοβληθούμε ε, διαβάζοντα ένα βιβλίο. Γιατί, και αν κάποιο είναι κλεισμένο σπίτι του, δεν περνάνε οι ώρε. Και δεν περνάνε μόνο καταναλώνοντας υλικό από την τηλεόραση. Ένα βιβλίο είναι πάντοτε, πώ το λένε, ψυχοενισχυτικό το λιγότερο. Κάτι την άποψή μου, μπορεί να κάνω και λάθο, δεν ξέρω. Αλλά, αν κρίνω από τόσα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή από το πάθο των ανθρώπων για βιβλία, νομίζω ότι υπάρχει πια πολλή κόσμο στην Ελλάδα που το συμμερίζεται, και αυτό το θεωρώ από τι πολιτισμικέ μα εξαιρέσει. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο που με αποκαλεί ως γαριφαλιά ευωδιά της Παρασκευής Εγώ σε ευχαριστώ για αυτό που έστειλες Και να σας χαρίσω ένα ωραίο, βαρύ, ταλκαδιάρικο τραγούδι Η στίχη του Πιθαγόρα, Η μουσική του Νικολόπουλου Το έχει πει ο Καζατζήρη, Αλλά εδώ θα το ακούσετε από τη ζωή Παπαδοπούλου Θα το ευχαριστηθεί η ψυχή σας να φτιαχτούμε μέρες που ναι. Κατώ απ' το που καμίσω μου Η καρδιά μου σβήνει Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου Δείξε καλωσία μου Ζήσαμε στιγμές ώρες Έχουμε αναμοιώσει Πού γράφει κάτω από το που καμίσω μου, η καρδιά μου σβήνει. και αν το είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Βάζω αίμα την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατώ από το που μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Άρδια μους βήνει και αν τόσο αλμαίνε δίκο μου δείξε καλοσύ. Λοιπόν διαβάζω από το Θεσσαλία G. R. όπως το αναδημοσιεύει η Κατιώσα. Στην αρχή πρικαν μια γωνιά. Μέσα στο διαδίκτυο και για λίγε μέρε έπαιζαν μπαλάν ενόχλητοι. Ανέβαζαν όπλα, σημαίε, απειλητικά μηνύματα και γρίλυζαν σαν μαντρόσκυλα ενάντια στον υποθετικό εχθρό. Σχεδίαζαν μάλιστα ταξίδια στον Εύρο για να ενισχύσουν τη συνοριοφυλακή και τη συγκέντρωση στο βόλο απέναντι από το αντιφασιστικό συλλετήριο. Μετά πήραν χαμπάρι ότι το πράγμα σοβάρευε και ότι χάρη του είχε περάσει τα όρια τη κλειστή ομάδα του Facebook, και άισαν τη δουν σπασμωδικά. Αλλαγή ονόματο, ομάδα και ορθόγραφε εκκλήσει για προσοχή στι αναρτήσει. Γιατί εδώ μέσα κάποιο είναι Ρουφιάνο, γράφανε. Και ενώ προμηνιόταν μια διασκεδαστική νύτα νύχτα, σαν το πέφτει νύχτα στο Παλέρμο, για να βρεθεί ο Ρουφιάνο τελικά βρήκε η Ελλά στον επικεφαλή τη σελίδα, άρχισε τι προσαγωγέ και κάπου εκεί τελείωσε το παραμύθι του κακού και σκληρού κυνηγού. Ξεκίνησε όμω ο ρόλο του Θρασίδου με το που εκλιπαρούσε του αστυνομικού να τον αφήσουν και του υποσχόταν πω δεν θα πειράξει κανέναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεσσαλία.gr. Ήταν μια νοησία. Δεν το εννοούσαμε. Αφήστε μα, δεν θα πειράξουμε κανέναν. Ήταν όλα ένα λάθο. Τελικά, γράφει κατιούσα, έμεινε ελεύθερο, χωρί κατηγορίε εναντίον του, αλλά ο σχετικό φάκελος θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για να εξεταστεί η πιθανή παράβαση του νόμου περί ρατσισμού και προώθηση τη ρατσιστική βία. Κρίμα μόνο που δεν προβλέπεται ω τιμωρία να πάθει αυτό που ήθελε και να το στείλουν κάπου στα σύνορα για να μην παριστάνει τον καμπόσο εκ του ασφαλούς. Και εγώ, α, να, να αφιερώσω σε όλους σας που αντέχουν να ακούν και να διαβάζουν τέτοια πράγματα, ένα άλλο μαχαίρι. Μαχαίρι μαχεράκι μου. Όχι σαν το μαχαίρι που καρφώθηκε από το φασίστα στην καρδιά του Φίσα. Είναι με τη φωτεινή βελεσιό του, σε στίχους μινουμάτσα, του δεύτερου μινουμάτσα, και η στίχη είναι της Ελένης Φωτάκη. Φοβήθηκα τη μοίρα μου τότε και ότι και αν έχει φέρει σαν το νερό μου γλύστησε από το χέρι. Φοβήθηκα στη μοίρα μου το σκορπισμάτισά μου και τίποτα δεν στεριόσε κοντά μου όταν είναι η χαρά και πριν το μεσημέρι την έβρισκα επάνω στο μαχαίρι μαχαίρι μαχαιράκι μου για πες μανίδες άλλοι να σε έχεις σαν εμένα το σκεφάλι κι αν είδες έλα όχι πέρα κάνε γιατί δυο μάτια μαύρα με κοιτάνε. Έχει φέρει σαν τον που από το χέρι. Τι πω στην πόρτα μου, κλειδί βγάζω και δεν ανοίγω. Τι έρημοι πριν με ξεχάσει λίγο. Μαχαίρι, μακεράκι μου. Μια γαπίαν αν σταυρώσω. Εγώ αναδίσκα σε μάλα τόσο. Κι αν θα τώρα χτυπήσει. Όποια χαρά και να βρά. Μη μου χτυπάς τα μάτια αυτά τα μαύρα. εγώ να δεις θα σε μπαλάμα τόσο κι αν όστα τώρα χτύπησες όποια χαρά και βρα μη μου χτυπάς τα μάτια αυτά τα μαύρα σαν να ένας άνθρωπος, χάνει ξαφνικά το φως του τα περιστατικά κλιμακώνονται και η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει σε καραντίνα τους τύφλού. να γραφειοκρατική ακρίβεια ο Ζεστά Ραμάγκου έχει υπολογίσει όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν κόσμο που χάνει την όρασή του. Για πόσο καιρό η κίνηση του δρόμου θα είναι ομαλή, για πόσο καιρό θα έπαρκουν τα τρόφιμα για τι πεινασμένε ορδέ, πόσο χρόνο χρειάζεται για να καταρρεύσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματο, αερίου και νερού, τι θα απογίνουν τα κατοικίδια, οι σεξουαλικοί φραγμοί, πώ οι τυφλοί φτιάχνουν μια τυφλότητα, Και τέλο. Σε έναν κόσμο τυφλών τι θα έκανες αν έβλεπες Ο υπέροχος αυτός νομπελίστας έχει γράψει ένα υπέροχο μυθιστόρημα με τίτλο «Περιτυφλότητας» Έχω τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις Καστανιώτη για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211208 όταν μιλάμε για πανδημίες, πάσης και μορφής, καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάναμε εμείς αν ζούσαμε σε πραγματικές συνθήκες πανδημίας και επιζούσαμε θύματα της πανδημίας. Και έτσι, μια και το κλίμα είναι διαφορετικό, λέω να σας παίξω ένα από τα ωραίότερα τραγούδια που υπάρχουν και λέγεται Γιουγκάλοι και ειλικρινά από άντρα όπως γράφει η Νάνση δεν έχει ακούσει καλύτερη εκτέλεση στο τραγούδι είναι ο Βλαδιμίρ Κορνέφ και θα ακουστεί εκτός των άλλων και προς τιμήν του Κουρτβάιλ στο φεστιβάλ που θα έπρόκειτο ή δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά στο Βερολίνο στις 20 Μαρτίου αλλά ας τώρα αν αυτό θα γίνει με όλα αυτά που έχουν συμβεί Bout du monde, ma barque vagabonde, errant au gré de l'onde, me conduisit un jour l'île toute petite, mais la fête qu'il habite. Le trou is the Lord, and the Lord is Cali, seul notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Yookali. C'est le respect de tous les vœux échangés. C'est le pays des beaux amours partagés. qui est au cœur de tous les humains, la que seul corri, c'est le respect de tous les feux échangés. C'est le pays des bons amours partagés l'espérance qui est au cœur de tous les humains' de livrance que nous attendons tous pour demain. Λοιπόν, bon, είναι η μέρα της γυναίκας, τη γυναίκα στην Κυριακή. Σε 11 η ώρα η Όγε, πολλά σωματεία, φορεί, οργανώσει έχουν συγκέντρωση, έχουμε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η Κερδική Επιτροπή του κόμματο μου απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα για την Παγκόσμια μέρα τη γυναίκα. Δεν είναι η ίδια με τι άλλε, παιδιά, αυτή η μέρα Δεν είναι σαν τη μέρα τη δεσοπονίας και τη μέρα έτσι και τη μέρα αλλιώ. Δεν είναι σαν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι μέρα η οποία είναι σφραγισμένη α, από αίμα και κυρίως μέρα που σφράγισε τη μοίρα των σύγχρονων γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα και στην πολιτισμένη τάχα μου δίθεν δίση εκεί ειδικά να φτάσουν στο επίπεδο που αξίζει στις γυναίκες ούτε μισθολογικά, ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Λέει λοιπόν η, α, το προσκλητήριο... Είναι αγωνιστικό κάλεσμα στι εργάτριες, στις υπαλλήλου, στι επιστήμονε, στι επαγγελματίε αυτοαπασχολούμενε, στις αγρότησε, στι άνεργε και στου ιδιαίτερα στι νέε μητέρε, στι μαθήτριε, στι φοιτήτριε, στι πρόσφυγε και τι μετανάστριε. Η 8η Μάρτη, καθιερωμένη ως Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα πριν από 110 χρόνια, με απόφαση τη δεύτερη διεθνού συνδιάσκεψη σοσιαλιστριών γυναικών, για το κουκουέ δεν είναι μια μέρα ιστορική επαιτία είναι μια μέρα ενταγμένη στην αλυσίδα του καθημερινού αγώνα του για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση τη της γυναίκα στη σύγχρονη εποχή. Η δική Επιτροπή του ΚΟΚΟΕ καλεί τι γυναίκε να σκεφτούν τι αιτίε που στερούνται κοινωνικά δικαιώματα, παρά το γεγονό ότι στον 21ο αιώνα αντικειμενικά γεννιούνται νέε δυνατότητε με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη τη επιστήμης και τη τεχνολογία. Μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλε και όλου σταθερή εργασία με βάση τι γνώσει τις και τι δεξιότητε του καθενό και τη καθεμιά, με δυνατότητα δωρεάν επαειδίκευση και επανεκπαίδευση, με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου και με σταθερό ωράριο εργασία. Η επιστημονική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στη διαρρεύνηση και στην αντιμετώπιση των νέων επιπτώσεων από τη μονοπλευρή και εκτελεστική εργασία. Πολλέ βαριέ ανθυγιεινέ τουρτινιάρικε εργασίε μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Αλλά και η εφαρμογή τη τεχνολογική καινοτομία στι εργαλειομηχανέ και τι άλλε υποδομέ μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μείωση τη επιβάρυνση και τη καταπώνηση του γυναικού οργανισμού. Η καθολική συμμετοχή των γενικών στην εργασία μπορεί να εξασφαλιστεί με μέτρα προστασία του γυναικού οργανισμού, τη μητρότητα με άδειε μητρότητα και γονικέ άδειε, μειωμένα ωράρια, σταξιοδότηση στα 55, απαλλαγή από νυχτερινή εργασία και κανόνε στι βάρδιε. Οι διαδικτυακέ εφαρμογέ μπορούν να ενταχθούν στην ιατρική, στην εκπαίδευση και αλλού. Για να στηρίζουν σε ανώτερο επίπεδο τη σύγχρονη κοινωνική ανάγκη για ένα εκτεταμένο δίκτυο δωρεάν κοινωνικών υποδομών, υγεία, πρόνοια και καθολικό για όλε και όλου, με εξειδίκευση κατά φύλλο, ηλικία και περιπέτεια. Στο τέλο τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, εμπόδιο στη δυνατότητα και στην ανάγκη να αναπτύσσεται ο εργαζόμενο άνθρωπο, γυναίκα και άνδρα αποτελεί ο πυρήνα τη οργάνωση και λειτουργία τη παραγωγή, τη οικονομία, τη κοινωνία το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδους, η απειλαιτών των καπιταλιστικών σχέσεων, στην εποχή της μεγάλης μετοχικής καπιταλιστικής ιδιοκτησίας των μονοπωλίων, της βαθιάς ανισομετρίας στην καταπιταλιστική ανάπτυξη και του ανελαίου του καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Και κλείνει η ανακοίνωση λέγοντας ότι ε, το ΚΚΕ καλεί να δυναμώσουν τη λαϊκή πάλι, την κοινή αγωνιστική δράση με το εργατικό λαϊκό κίνημα άλλων χωρών. Ως τη λαϊκή θέληση να επιβάλλει την επεμπλοκή της χώρας μας και γειτονικών χωρών από τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Να απομονώσουν το εθνικιστικό ρατσιστικό δηλητήριο απέναντι στους χιλιάδες προσφυγείς μετανάστες είναι και παιδιά. παιδιά. Δεν είναι ούτε τοπικά ούτε προβλήματα λιγότερο πολιτισμένων λαών τα μαζικά προβλήματα από την εισρωή προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εξαπατημένοι από κυκλώματα εκμετάλλευση αλλά και τον τουρκικό ανταγωνισμό, αφήνουν την κόλαση του υπεριαλιστικού πολέμου για να βρεθούν εγκλωβισμένοι στα σύνορα, στα κέντρα κολαστήρια, στα νησιά του Αιγαίου, στην επιρωτική Ελλάδα. Είναι πρόβλημα που δημιουργεί ο ανταγωνισμό των καπιταλιστικών κρατών, η βάση του υπεριαλιστικού πολέμου σε οποιαδήποτε μορφή. Όλη η ιστορία. Πολύ περισσότερο, όλα τα επανστατικά άλματα επιβεβαιώνουν ότι οι μεγάλε κοινωνικέ και πολιτικέ ανατροπέ γίνονται με τη δράση των λαϊκών δυνάμεων. Η ιστορία δείχνει ότι υπήρχαν και καμπέ οπισθοδρόμηση και αντιδραστικοποίηση, από τι οποίε βγήκε τελικά η ανθρωπότητα με τη δράση όχι των φωτισμένων ηγεμόνων αλλά των μαζών που αξιοποίησαν τι αντικειμενικέ δυνατότητε. Κρατήστε το λοιπόν για να πρωτοστατήσουμε οι γυναίκε σε έναν πραγματικά καλύτερο Κόσμο. Σας αποχαιρετώ λοιπόν, σας περιμένω στο Σύνταγμα και σας αποχαιρετώ με μια παντσέλινο, με τη χαρούλα Αλεξίου, καθόλου δικιά της, στήχη, μουσική και υπέροχη εκτέλεση. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό και όχι χρόνια πολλά στις γυναίκες, ελάτε να συναντηθούμε στους δρόμους.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 πριν πάνω σε ελληνε χωρί νιώθω θυλίψη, μου έχει το κοριτσάκι αγάπησες τυχαίες δεν νιώθω θλίψη μα μου χει λείψη το αλάγνω σου που τα κάνε όλα ρε για μια γυναίκα να είναι μόνη στο λέω τώρα που η αλήθεια δε θυμώνει Όση και να είναι η δύναμη θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου η μοναξιά στην υπαγίδα και πληγώνει μα έχει βασέλινο απόψε κι είναι ωραία το σπίτι μου έρημο μα κάνουμε παρέα δεν νιώθω θλίψη μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι που αγάπησες τυχαίες δεν νιώθω θλίψη μα μου έχει λείψει δωλαγνω ψέμα σου που τα κάνω